Όμως ας υπόσχομαι ότι θα βρω τη δύναμη να κάνω τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών πολύ μεγαλύτερα και αυτό θα το κάνω για τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών που αγώνια με κοιτάζουν στα μάτια, που αγώνια με κοιτάζουν στα μάτια και μου λένε Πού πάει η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε! Ήταν να εκ μέρου των Πεντάχρονων να διευκολύνει τον Πρόεδρο ότι ο τρόπο που σε κοιτάνε, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν περιέχει, α πούμε, πώ το είπα, γωνία. Νησχέσω. Mm -hmm. Α λοιπόν, έκπληξη περιέχει για για του ανθρώπου που σε φέραν εδώ, ρε φίλε. Γιατί η παρουσία σου και μόνο στα πολιτικά πράγματα να παίζει ρόλο στη ζωή μα, στη ζωή των Πεντάχρονων, ξεπερνάει τα όρια τη άδεια, έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να ρίξουμε και λίγο το επίπεδο, έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τσακάπα εγώ πώ εγώ. Όχι, θέλω να σου απαντήσει. Τσακάπα εγώ πώ εγώ. Σε φιλάει πώ εγώ. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Εχθέ τα κουκούδια ρίξανε από το Υπουργείο Εργασία εκεί το ρολό κατό. Έλατε, ε, έλατε, Φθορά δημόσια περιουσίας, δολιοφθορά. Απληρώνουμε πληρώνουμε εμεί Αρε Αρέ, κουκούδια, ακούτε καλαμούκι, σα βάζει εμβατήρια. Ακούτε για τον Βελουχιώτη. Ακούτε για τον Κάστρο και τίποτα μαλκίε. Παιδιά, 11.000 οπλισμένου είχε ο Φιντέλ Κάστρο και πήρε την εξουσία. Τι φοβάστε ότι αν πάρτε την εξουσία ο λαό σα διώξει. Πάρτε τη. 11.000 οπλισμένοι. Το Αλλά αυτό λέει, αφήντε τις μ... και τα ρολάκια τις παπαργές. Αποστέλη καλημέρα Καλημέρα Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι την επόμενη Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου Είναι η επέτειος από τη Σφαγή των Καλαβρύτων Αν θέλεις και εσύ και ο Θήμιος κάντε ένα αφιερώμα Πείτε κάτι και την επόμενη Τρίτη στην τηλεοπτική και την ημέρα εκείνη Ο φίλο σου είναι αυτό που σου λέει να μπει στη διαφήμιση. Δεν μου λε τώρα κάτι. Τι δουλειά έχει εσύ στο Μάνι και δεν το καταλαβαίνει ότι γίνει μαϊτανό και κατεβαίνουν οι μετοχέ σου. Α μου μου για να κι εγώ. Α, Όπου ας. ανοίξει μια τηλεόραση, μέσα θα είμαι. Ε, όχι, αγαπητό Σόρι, δεν μου λε κάτι τώρα. Πόσο ρηχοί είναι αυτοί που εξηγούν διαφορετικά αυτά που είπε υποφίλου. Δεν μου λε κάτι τώρα. Και τώρα θα συζητήσουμε ποιοι είναι αυτοί που συζητάνε υποφίλου. Οποιοδήποτε αποτυχημένο φασιστοειδέ του κόλου, είτε είναι συγγραφέα, είτε καραφλό δημοσιογράφο που τη τρώει στα εξάρχεια, είτε οποιοδήπο Λίποτε άλλος, όποια κακιασμένη και να είναι, θα συζητήσουμε τι είπε όταν αυτοί έχουν κάνει σχόλιο. δες ποιοι είναι πρώτα και μετά θα πούμε στην ουσία. Να σου πω, μπορούν αυτοί να φτάσουν την υποφίλια στο μυαλό. Θα φτάσουμε δηλαδή για την υποφίλιο, θα φτάσουμε ότι κακός μίλησε, ότι όχι και να μιλάει, ε. αφού τραγουδάει στο διογέννης. Είναι δυνατό να έχεις άποψη. Σωστό. Με την ε, τροπολογία τη Αχτσιόγλου, θυμήθηκα τον μεγάλο λαγό που πρώτο μίλησε για τον περιορισμό του δικαιώματο τη απεργία. Ποιο ήταν, Αυτόν που τον κοιτάζουν στα μάτια τα πεντάχρονα. Αχ, μου. Αχ, έλα τώρα. Αχ, πε μου. Καλέ, ο Λεβέντη. Άντε, καλέ. Καλέ, ναι. Καλέ, αποκλείεται. Πριν κανένα δίμηνο είχε βγει και τα είχε πει για την απεργία. Άλλη αξία είχαν οι απεργίε προ 20 ετών, προ 10 και άλλη αξία έχουν σήμερα. Σήμερα έχουν αξία ως αποτέλεσμα Καλά έχουν υπάρξει άλλη νωρίτερα Λόλυ. Θυμάμαι ακόμα και επί καραμαλή, αν δεν κάνω λάθος, ποιος ήταν η πιπηλή νομίζω Που τότε λέγανε πως θα φύγουν οι πορείε από το κέντρο Να γίνουν με πούμε στη νέα μάκρη πηχή Δηλαδή υπήρχαν ωραίε ιδέε από παλιά Απλά χρειαζόταν αυτή η σωστή κυβέρνηση που μπορεί να το περάσει ε. Αποστόλη. Τέλο πάντων, αυτό Αποστόλη. Ο Αλβανό εδώ. Έλα ρε, Άλβα oh, oh, oh. όχι δεν θα πω το ναι. μακρίνε. ναι, ηλια Με στο φιέρι και στην. Αφού έχω τραγούδι. Με στο φιέρι και στου αγίου σαραντ. Έλα, παίζα. Όλο ο κόσμο και ακούει το πρωί δύο μαλάκε που τσακώνονται. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμε. Τι έφτεξε -e. Αποστόλης, λοιπόν. τα είπαμε από την αρχή Μπράβο, λοιπόν, καλά δε, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με σένα Συγχαρητήρια Ευχαριστούμε, Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέντευξη του μοναδικού κομμουνιστή υπουργού Ψηφιακής πολιτικής, mm. γεια σας Ναι 2088 89 Να δισεκατοστήσει, εύχομαι για... το γρηγορότερο πριν αλλάξει ο χρόνο. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο Ερμή, γι' αυτό τα παθαίνει αυτά, Ελένη. Σα το σπίριζε, σπίριζε, εγκληματία, δολοφόνε. Βάι, Μωρή. Γράψε ένα τηλέφωνο. Γιατί? Για μια φάρσα. Να με πάρει φάρσα τηλέφωνο που θα κάθομαι να παίρνω τηλέφωνα. Θα σε πάρει η ίδια, δεν θα είναι φάρσα, γλυκέ μου. Όλοι άλλη γιατί το είχανε καταφέρει. Εσύ, η φάρσα, γι' αυτό. Βρε τρόπου. 2661 65. 6 1 6 5 Τέλεια, Ότι είδαμε το γιο του να σουτάρει και ότι έχει σουτ σαν την κασέτα και τον θέλουμε στην ΑΕΚ. Αυτό. Ναι. Έχω φτάσει στι 89 τη. Μεγάλο δρόμο. Πώ έφτασε εκεί με τα πόδια Πήγες είσαι μεταξύ. Άιση χτύρι. Ο... Μέσα μπορεί να μείνει. Βράχιση χτύρι. Ναι. Έλα, μωρέ, τελείω. Τελείω, ναι. <laughs> Έχουμε για μια κομπή να ακούσουμε. Λοιπόν, Αποστόλη είχα έρθει την Παρασκευή σου Σαββρώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είσαι φαινόμενο, βρέχε Φαινόμενο είμαι εγώ. Ήθελα να στο πω και εγώ, το εγώ μόνος. Να πω σε όποιον δεν έχει έρθει, η Τελευταία Παρασκευή είναι αυτή, σωστά. Αυτή είναι η τελευταία Παρασκευή. Μπράβο, ωραία, η <συσίλια> ρεκλάμα, ρε, τσάπα. Ε, διαφήμιση, ε. Τελευταία <συσίλια> Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου <συσίλια> Πλάς με σπύρο γραμμένο και κρυσταλία. Έτσι, είσαστε φοβεροί. Τσάπα <συσίλια> όλα αυτά. Πήγες με πρόσκληση που κέρδισε από εμά ή πλήρωσε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. με το παράξενο επίθετο. Ξηλια, <συσίλια> χρηματίσαμε σχεδόν για να μας και να <σίλια> να <συσ> Πάσανε κανένα φανάρι κανα περίπερο, ή Τίποτα, Τίποτα, ε, σαν... και πάσα κάνε περίπτωση τσάπα πήγανε. Τίποτα τουφιχι. Τίποτα. Μόνο του Υπουργείο εργασία κάτι συμβολικά. Τώρα λε και εμεί έχουμε όρεξη για συμβολισμού και μαλακή. Πάμε ναι, ναι, να ναι. κάψουμε ένα κάτω να γουστάσουμε, πάνει μα και μετά μέσα σκουπίδια που πρέπει να του αδιάσουμε και όλε πρώτα για να του κάψουμε. Πρέπει να πιάσει και τα κολοσκούπιδα. Κι εμεί που για τον κάτω από έξω από το πιάνο σκουπιδεύουν με τα βρώμικά τα γάβια. Υπάρχουν θέματα στην επανάσταση. Το κίνημα τραβάει ζώα, δεν είναι μαλακή τώρα. Για άλλα σπούτε, κίνημα είναι αυτό που γίνεται σήμερα στο κέντρο ή αυτό που έγινε χθε στο ψηφίο. Κίνημα είναι ότι είναι μαζικό και έχει κοινό έτοιμα. Με στους ασφατητές Όχι, χωρίς, λυπάμαι Αλλιώς είτε μάθει Το φίλη να λέει αυτά που έλεγε τώρα για τον Τσακαλώ, ότι ο καλύτερο σπουδό. Είναι ότι είναι. Είναι εδώ δεν λέμε ο άνθρωπο. Δεν φέλεγε γι' αυτό πλέον μεταξύ να ακούσουμε. Και αυτό που λέει ο τσακαλότο ότι με μεγάλη χαρά ξεκινάμε ηλεκτρονικοποιήσουμε ισχυρασύ, με μεγάλη του χαρά. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε βασικά. με Μεγάλη χαρά να ξεπερδεύουμε αυτά για να πάμε τα επόμενα βήματα για την έξοδο του πνημονή. Κατάλη στο να περιγαιρώνει για να Πρώτη φορά αριστερά, αποστολή μου, Πρώτη φορά αριστερά. Προσφορά προοσπαστικά. Είμαι και στην ευχαριστητέ να σα κάνω μια άλλη ανακίνηση με συνάντηση με το προεδρείο το Δουσού των ε, συμβολεογράφων Αθήνα σπηρεά ήταν εκεί και ο κύριος Κοντονής, ήταν εκεί και ο κύριος ε, Τόσκας κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση έχουμε μια, μια κοινή ανακοίνωση για πώ θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί Μπράβο! Πιστεύετε ότι ο κ. Τσακαλώτο θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών ο κύκλο <συνήκλος> του κλίματο. Είμαι αναρμόδιο να, <συνήκλος> να απαντήσω. Όχι. Γιατί σα το Πάτω, λέω, είναι ένα πετυχημένο υπουργό, με, με, με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις μνημονιακέ υποχρεώσει του άνθρωπος στην ώρα του. Δεν έπαιζε πολυσυεργή όπω κανέναν κανάλι. Πρώτη φορά αριστερά. Όταν οι τραπέζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα διαζούν. Όλοι στου δρόμου θα μαζεύονται. Ziemia, nie, nie, nie, <ΣΠΟ> θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω την Βαρβάρα. Είμαι παλιό Αγρότη και θέλω τη Βαρβάρα. Πέρασε η γιορτή τη Βαρβάρα, τώρα είναι του Σάβα. Εντάξει, βεβαιωμάτωση να το ακούσουμε την Παρασκευή. Θα και το βάλω. Είμαι παλιό σύνα, το... <ΣΣ2> <ΣΣ2> <σχερ> και επειδή εκεί στο Ρίαδε είστε όλοι αριστεροί. <ΣΣ2> <σχερ> αριστεροί εσείς, <σχερ> όχι μόνο στο Ρία, αλλά στην κοινωνία γενικότερα, το βλέπει. Δεν είσαι, δεν είναι, ο Λίριτζι δεν είναι αριστερό. Τι είναι, κομπουράκι. Αν κάτι του λε, τι του λε. Εδώ λέμε τον Τζίπρα. Προχθέ ήταν τη Βαρβάρα και μετά του Σάβα. Και θα το ακούσουμε το τηλεφώνημα. Dziękuję. Wow. Γεια σα, μπορώ yeah. να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιο είστε παρακαλώ, Αντώνη. Ποιο οτήθε. Ο Αντώνη. Ο ο Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθε, προχθές και δεν την πήρε, δεν σου μιλάει. Όχι, σήμερα θέλω να τη πω χρόνια Πολλά Σου και... κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θέλω να Σάβα. Όχι, χθες, Ήμουν, Είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα Δε όχι, κάνει μου. Μουξου κάνει. Αφού δεν τη είπατε ποιο είμαι, κύριε Θασόπουλε, σα παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον πιο είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και πουσιάζουν ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και αντί. Παρακαλώ. Και... παρακαλώ, όχι, μην φων... Μισό παρά... λεπτό. Μιλ... Ο, ο, ο Αντώνη είναι που δεν σε πειρεχθέ. Τι, να, στο διάλογο, <συγλώ> ναι, ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά γραφτεί. Να την ακούσω. <συγλώ> Βαρβάρα, αλλά λίγο πιο. Τι είπε, Στο διάλογο. Δεν ακούω, δεν ακούω. Φωνή δεν είναι δε, δε να μεταφέρω. Δεν μπορώ να, δε να δε δε μεταφέρω. Συγγνώμη, το τίμπιν ελίκη ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή τη από μακριά. Ναι, ναι, ναι. Ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνη είναι που σε ξέχασε χθε. Α στο διάλογο. Να, ρε, Βαρβάρα. Όταν θα διώχνουν του Πακιστανού οι φραουφίτσε στα παρκάκια. Θα του θυμίζω πως το παρελθόν Ο Φύρερ έψινε παιδάκια Ο πατράπερνο, Νίκο, με λένε: Απλά ήθελα να βάλει μια αφιέρωση την Παρασκευή. Αυτό το περιστατικό που πήγε ο Τσίπρα στην Αμερική και όλα αυτά που έταζε, τα ωραία πραγματάκια. Και σε κάθε φράση του να υπάρχει ο άλλο με το θυμιατό που σου είχε πάρει τηλέφωνο τότε για έχει, αυτά που λέει για την απεργία. Και κάθε φορά αυτά που έταζε πριν για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Γιατί είμαι από αυτό το χώρο εδώ. Πριν 1,5 χρόνο είχασα την κόρη μου. Ήμουν αυτό που έκανε απεργία Πίνα στη Φάπνη εδώ στην Πάτρα για τα φάρμακα Μαρίας. Και ήθελα να ακούσει λίγο ο κόσμος, γιατί μετά το 44, πολύ φασισμός ρε παιδιά. Στι Ημένε πολιτείε Αμερικής λοιπόν, την κρίση της του χρέου την αντιμετώπισαν με κενσιαέ πολιτικέ. Α με με ξέρει μέρα και μου κάνει πλάκα. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουνε εκατομμύρια στου δρόμου να πεινάνε. Βεβαίω η Ελλάδα διαδραματίζει εδώ και αρκετά χρόνια, έναν όπω πραγματικά τονίστηκε και πριν, διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Ρε Τι πάνω σε θυμιά πέσαμε Η απόφαση για την ε, κατάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία είναι μια ε, απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετους. Πρέπει δώσεις, μου Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια, να καθρεφτίζει την ψυχή του και θα εκτοξεύουμε αγγείλω τους στα σπασμένους στο κορμί τους όταν θα φύγουν απ' τη στάνη τους, τα προβάτα όλα του πημένα θα εξορίσω τα τηλέκοντρολ που πάντα ξέρναγαν το ψέμα Ένα μονακό θα ήμασταν αγάπη μου, αν δεν υπήρχατε εσύ εσείς... Είναι από Είπε ο mm. Θεμιού ότι ο Λοήτσο έγραψε αυτό το τραγούδι. Ήταν μάλλον το τελευταίο που έγραψε εν ζωή. Παίξε μια Παρασκευή. Ήταν πολύ καλό. Την ατάκα του θύμιο. Δεν ξαναπέξει το τραγούδι. Δε, όχι, το θύμιο, το θύμιο. Επειδή προφανώ θέλει να πει το τελευταίο που έγραψε πριν φύγει από τη ζωή. Εν ζωή. Ναι, ε, επειδή ήθελε, ήθελε, ήθελε να πει αυτό. Ήθελε... αυτό. Και θε να σου κάνω εγώ τη χάρη να χαρί. Ξέχνατο. Έλα, μωρέ. Παίξε όχι. μία μέρα. Όχι. Έλα, έγραψε κι άλλα στην άλλη ζωή. Άσε το διάλο, So sweet, -a Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τι διαδηλώσει. Είναι πολύ γλυκό τραγούδι, πέρα από πολιτικό τραγούδι Είναι ένα γλυκό τραγούδι, Μάνος Λόιζος Νομίζω είναι και από τα τελευταία των, όχι το τελευταίο που έγραψε εν ζωή Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά <Το> Τα πιο χαρούμενα τραγούδια <Το> Και στα καμένα θα φυτρώνουνε Τα ωραιότερα λουλουδιά Τότε θα ψάχνετε την έξοδο Και κάποια τρύπα Ρι, Ρι. να κρυφτείτε Και με ένα τάγκο αργεντινικό Στο ελικόπτερο θα μπείτε Για Παρασκευή θέλω αφιέρωση, θέλω λέω από τώρα, θέλω προπαγάνδα, θέλω Όλγα Τρέμι, θέλω Πρετεντέρη, θέλω εκείνο στα εξάρθεια με το ελικόπτερο, όπως το λέγανε, που πετάγανε από πάνω, κάτι παρασκευές που λέγε, θέλω προπαγάνδα την Παρασκευή, εντάξει. Πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, εμφανίζεται 1 τρίτον του εκλογικού σώματος, λίγο είναι, αλλά είναι 1 τρίτον, 45% περίπου, το οποίο είναι γενικώ ευχαριστημένο. Αισιόδοξο, ικανοποιημένο, βγαίνει από την κρίση. Θα μου πείτε δεν είναι πολύ, είναι το ένα τρίτον και 2 τρίτα απέναντι. Ναι, αλλά αυτό το 1 τρίτον είναι ενδεχομένω αρκετό για να σώσει την κυβέρνηση τη ευρωεκλογία. Και το δεύτερο είναι οι περίφημες πισίνες. Ξέρετε πόσοι μεσαίοι, να μην σας πω και μικρομεσαίοι, μπορεί να έχουν χτίσει ένα εξοχικούλι και να έχουν και μία μικρή πισίνα. Ναι. Άρα, αν αυτούς να τους Να συμπαρασταθώ, θέλετε. Αν αυτούς... Τι λέτε. Να τους συμπαρασταθώ, τι θέλετε ακριβώ. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτοτιστών...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 Εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα με του τσολιάτη φούστα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέ μου την πανέλα Για την παρασκευή δύο τραγούδια, τότε οι τράπεζε ακέγονται του γραμμένου και το ληστέψανε την τράπεζα του Σιδηρόπουλου. Κρυστέψανε την τράπεζα, μα τι με νοιάζει εμένα. την τράπεζα και τι με, και τι με Δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά, τι κάνανε γιατί μα προκαλούσε. Και μάτια, εκατομμύρια ενώ και αυτό Ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Και ήρθε την έκανε. Ε, τώρα θα την κάνω. Oh. Θυμάσαι ο κ. Βασίλη σε ένα τηλέφωνο που έλεγε ότι πήγανε δύο μαύρε να το βιάσουνε. Βάλε λίγο από αυτό. Βάλε λίγο από το τηλέφωνο του Καραμαλή εκείνο με τις τσόντε. Και από τα μέτρα του Αλέξη εκεί πέρα τα σεξουαλικά αυτά τα μέτρα. Κάνε τα μια φαλάτα μαζί, όπω ξέρει εσύ, άλλα ελληνοφρένια. Και στο τέλο τη απφόνοταρα, εδώ μέσα γίνονται σώδωμα και γόμορα. Έπαθα, ξέρεις, έπαθα, τι έπαθε, το ξέρει, τι έπαθε. Τι έπαθε. Πήγε με τη Ρωσία. Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τι κακό σου είχε και η Βασιλίδη. Πήγαινα στο σπίτι, αφήνω την νοικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι. Και πάω να με αμπαρκάρω, για να με ανοίξουν τι πόρτε δύο μαύρε μωρέ. Πάπα τη σούλα, Να κάνουμε ο καθένα το χώρο του. Πριν βρίσκει αυτή τη στιγμή στο σπίτι των Οργείων μια καινούργια τηλεφωνική ιστορία. Που φτιάχει για κάτρες που τους αρέσουν τα άγρια. Να κάνουμε ο καθένας τον χώρο του. Ότι μπορούμε για να κερδίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το εθνικό στίχημα. Mm, πρωτότυπα παιχνίδια. Φέρνουμε μια νέα πολιτική εμπιστοσύνης και συμμετοχής. Ήλια σου του Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα. Και τα καλά μα θα φορέσουμε, όσα μα έχουν απομείνει και μες τους δρόμους τα χορεύουμε σαν ερωτευμένη πιγουίνι πιγουίνι, πιγουίνι, πιγουίνι, πιγουίνι για τον ταμεία που πήγε να μην ζει αναρωτήθηκε για ποιο και για γιατί στα τέτοια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες Ά, Και καλή τι ημάγες. Και καλή τι ημάγες. Και καλή τι